Και επειδή όλοι θέλουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες της νέας Frontex και τι ακριβώς σημαίνει επέμβαση στα σύνορα χωρίς τη συγκατάθεση ενό κράτους μέρους και τι ακριβώς προβλέπει, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Στέλιο Κούλογου, ευρω, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Α, όλα αυτά θέλουμε να συζητήσουμε λίγο τι σημαίνει η νέα Frontex τι ακριβώ, με τι θα βρεθεί αντιμέτωπη Αθήνα στη Σύνοδο Κορυφή που θα πραγματοποιηθεί αύριο, αλλά και την Παρασκευή στι Βρυξέλλε. Ε, Κοιτάξτε, η νέα Frontex είναι ένα ακόμα του βοκαβηλισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα το χαρακτήριζα εγώ. Mm -hmm. Στην πραγματικότητα δεν απαντάει στο κύριο πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε με τα ρεύματα και πώ να αντιμετωπίσουμε και τι αιτίε του προβλήματο, αλλά και, και πραγματικά τι κάνουμε το αμέσω επόμενο διάστημα. Καταρχήν αυτή η υπόθεση για να πιαχτεί φέρνει δύο χρόνια. Ε, θα πάρει μέχρι που να συγκροτηθεί όλη αυτή η δύναμη να αρχίσει να, ε, να, να λειτουργεί και να είναι έτοιμη να κάνει να επιχειρησιακά έτοιμη. Και στο ενδιάμεσο διάστημα ε, δεν, δεν, δεν, απαντάνε, δεν απαντάνε σε τι θα κάνουμε, ούτε επίση απαντάνε. Και στο ερώτημα, ωραία, αυτή η υποτίθεται η δύναμη η οποία έχει γίνει μόνο για την Ελλάδα Πραγματικά. Και οι διπλωματικέ πηγέ μειώνουν ότι βρίσκεται στα όρια τη συνθήκη τη Λισαβόνα και τη άσκηση κυριαρχία, κύριε Κούλοκλου. Δηλαδή, φαίνεται ότι το έχουν ρίξει όλα στη χώρα μα. Κοιτάξτε, εκεί γίνει μια αντίστοιχη ιστορία. Και θα σα πω τώρα, καταρχήν, έχουν κάνει θάλασσα και στο προσφυγικό. Η ιστορία ξεκίνησε. Καλά, από μια μεριά είναι οι πόλεμοι στη Συρία, τι οποίε αντί να προσπαθούμε να ψηλήσουμε, βομβαρδίζουμε περισσότερο. Άρα, έχουμε περισσότερου και επετέρω, είχαμε το κάλεσμα τη κυρία Μέρκελ τον Σεπτέμβριο να πάνε όλοι στη Γερμανία. Όταν το άκουσαν αυτό, πια ε, δεν ήταν σαν βομβαρδισμένο κάποιοι ε, και είστε με στην κόλαση. Και σα καλεί και οι ισχυρότεροι ημέρε του κόσμου να ρυθμίσετε μαζί, θα φύγετε να πάτε να την συναντήσετε. Και σωστά. ακόμα και αυτοί που δίσταζαν τότε να φύγουν, λόγω του να μην πάρουν κίνδυνο οι οικογένειέ και όλα αυτά, ε, αποφάσισαν να, να φύγουν. Και όχι μόνο από τη Συρία το Ιράκ ή το Αφγανιστάν που είναι εμπόλευες περιοχέ, αλλά και από μέρη του κόσμου που μας θέλει για να μην πάμε όλοι εκεί. Mm -hmm. λοιπόν, Κάμε στιγμή η, η, η, η, η, η, η κυρία Μέρκερα να έχει εσωτερικό πρόβλημα στη Γερμανία γιατί αντιδρούσαν και μέσα από το κόμμα τη, οπότε θέλησε να περιορίσει ε, το, το κύμα των Πρεσφύδελων χωρίς από τέτοις μεριά να παραδεχθεί ότι έκανε λάθος και να ανατρέψει τελείως αυτά που είχε έρθει προηγουμένως. Τι, τι κάνει λοιπόν. Έδωσε το πράσινο φω και υποκίνησε, σύμφωνα με τι δικέ μου πληροφορίε και εκτιμήσει, διάφορα άλλα κράτη-μέλη, τα οποία μοσχολογούν ανάμεσα στην Ελλάδα και στην, ε, στην Γερμανία, να βάλουν ε, να κτίσουν φράκτε και επίση να βάλουν διάφορα, ε, ε, ε, διάφορα εμπόδια. Όπω αυτό νεκτή, που έχουμε δει εμπόδια... στα Σκόπια, μου λέτε. Αυτά που έχουμε δει στα τα, Σκόπια. Τα αυτά τα αυτά δει Στην, στην, στην Κροατία, mm -hmm. αυτά που έχουμε στη Σλοβένία, αυτά που έχουμε δει στην Ουγγαρία και στην Αυστρία. Η Αυστρία δηλαδή, δεν δεν ξέρει κάτι. Ήρθε στο κεφάλι μόρτζε κάνει, να κάνει του περιορισμού που έκανε, και έχουν γίνει όλα αυτά με το πράσινο φω του, του Βερολίνου. Mm -hmm. ε, λοιπόν, και ε, δηλαδή έχουν αξιστεί διάφορα μικροτύχη και όπου τελικά έχουμε φτάσει να περνάνε μόνο οι πρόσφυγε οι οποίοι ε, είναι, προέρχονται από τι τρει εμπόλεμε χώρε ε, και αδιαφορούν πλήρω γιατί δηλαδή θα γίνει με του υπόλοιπου πρόσφυγε, του οποίου καλέσαμε και έχουν ξεμείνει στην Ελλάδα. Τώρα, το κόσμο με την Frontex είναι. Ε, επίση, έχουν, ε, έχουν ρίξει όλα τα λεφτά στην ε, Τουρκία. Και έχουν μπει Ζάρι να δηλαδή, έχουν μεταξύ όλου του τα στην Τουρκία. Όχι μόνο με την έννοια ότι ε, τη δίνουν χρηματοδότηση τριαντή, αλλά επίση ότι όλε οι ελπίδε είναι μήπω η Τουρκία καταφέρει και ε, μαζέψει και συγκρατήσουμε το μεγαλύτερο κύμα των προσθήκων στην Τουρκία αν τους δώσουμε λεφτά. Ε, Αυτό ε, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι ε, και τυχαίο ότι αυτή η γερμανική ιδέα, όπως μου λέτε, και για τη σύγκληση τριμερούς συνόδου Τουρκίας-Γερμανίας-Ελλάδας το οποίο το ακούσαμε από τον Αχμέτα Βούτογλου όταν τον επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα. Ε, ναι, δε, εντάξει, δεν δε είναι κατάρτο να γίνουν και mm -hmm. σε αυτή τους ε, τριμερές συναντήσεις, αλλά ε, το θέμα είναι ότι, ξέρετε, κανείς πρόσφυγες από αυτού που φεύγουν δεν θέλει να μείνει στο στρατόπεδο ε, προσφύγων ή στι, συγκέντρωση στην Τουρκία. Ενώ να φανταστείτε ότι μου λέγανε σήμερα οι Πορτογάλοι συνάδελφοι στο Ευρωκοινοβούλιο mm -hmm. ότι ενώ η Πορτογαλία είναι εδω να φανταστειτε οτι μου λεγανε σημερα οι συναδελφοι στο ευρωκοινοβουλιο πρόσφυγε και έχουν και τι υποδομέ και υπάρχει καλό κλίμα γενικά. Ένα, hey, βέβαια. Υποδοχή, δεν θέλουν να πάνε. Δεν πάει κανείς γιατί όλοι θέλουν να πάνε στην Γερμανία. Ούτε καν στην Πορτογαλία δεν πάνε. Το καταλαβαίνετε αυτό. Τώρα, τι έγινε, Μόλι επειδή υπάρχει αυτό το αδιέξοδο και έχει γίνει πάλι θάλασσα για τη Μόσχα, βρήκανε το συνήθι ύποπτο. Ο συνήθι ήταν η Ελλάδα. Στην αρχή έπρεπε να λίγο με την τρομοκρατία, ότι καλά Σωστά. Οι... Περνάνε, Περνάνε από το χωρί έλεγχο. Ενώ στην Ελλάδα καταφέραμε παρά τι δυσκολίε και τι ανεπάρκειε τη ελληνική δημόσια μηχανή να του εντοπίσουμε, πάνε λίγο να του συλλάβουμε κιόλα. Και ενώ α πούμε αυτοί όλοι οι οποίοι είναι γεννημένοι στο Βέλγιο και στο Παρίσι. Mm. Ενώ δύο ώρε μετά την δρομοκρατική επίθεση του σταματήσαμε και δεν του δεν, δεν συλάβαινε. για έλεγχο στον δρόμο και δεν του συλάβευαν γιατί δεν υπήρχε ε, συνεργασία ανάμεσα στι Βελικέ και στι γαλλικέ διευθυντικέ αρχέ, δηλαδή μιλάμε τώρα για Σπέκτρο Χουρζό. Για σαν... τι ιστορίε του Σπέκτρο Κουρζό, ε, όπου τον συλαμβάνει τον, τον, τον, τον, τον αυτού είναι σήμερα που υπάρχουν ένα καταζητούμενο στην, στην Ευρώπη. Mm -hmm. Και δεν τον συλλαμβάνε. Και τώρα λένε, λοιπόν, αφού λοιπόν... Γιατί ε, πέρασε από την Ελλάδα. Ε, ναι, ναι ότι πέρασα και καλά από την Ελλάδα, mm -hmm. αφού αν στήθηκε αυτό το ε, σημείο, τώρα ε, στήθηκε ιστορία με τη Frontex, όπου ο στόχος είναι ένας και μοναδικός. Ε, γιατί φυσικά και η Frontex την έρθουν, τι θα κάνει. Ε, εγώ του ρωτώ, λοιπόν, ωραία, τι θα κάνει. Θα, ε, πες ότι έχετε παντού πλοία. Τι θα κάνουν τα πλοία αυτά με το, όταν έρχεται μια βάρκα με 60 φορτωμένου ανθρώπου και με παιδιά Για να ξέρω. Τι θα κάνετε, θα πω, τι πω, αφού αυτά είναι έτοιμα να αντιδυστούν. Ούτε αναγυρίσουν, ούτε στραβί δεν μπορούν να κάνουν. Πάνε έτσι. Τι θα κάνετε με αυτού του στρατού. Λοιπόν, τέλο πάντων. <σφέρομαι>, τώρα, το, βρήκανε αυτό το κόλπο όπου η παγίδα πια είναι. Είναι να πούμε εμεί όχι. Α, όχι, ότι δεν δεχόμαστε. Βέβαια, υπάρχει ε, και η ε, απειλή τη εξόδου τη χώρα μα από την Σέγγεν. Γιατί δεν έχουμε ναι, υποτίθεται ασφαλή αφήσι... σύνορα. Ναι, και εμεί να πούμε η παγίδα όχι. Ε, οπότε θα πούνε Α, να και πάλι, να η Ελλάδα φταίει. Mm -hmm. Από ό,τι μια φορά η Ελλάδα, α πούμε, ε, εμποδίζει τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Ε, Χωρί κανεί να ρωτάει. Μα καλά, εντάξει, αυτή η δύναμη ταχεία επέμβαση τα, τα επένδυκα μια φορά στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε έχουν ήδη υπάρξει συμφωνίε για το κατανομή κατα, των προσφύγων, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε χώρα και τι οποίε δεν τηρούν ούτε στο ελάχιστο. Διότι βγαίνει η Πολωνία, η Ουγγαρία και λέμε: Δεν θέλουμε κανένα πρόσφυγα. Ή βγαίνει η Σουδανία και λέμε: ότι Θέλουμε μόνο χριστιανού. Σωστό. ο καθένα κάνει ό,τι το κεφαλιού του, αλλά όταν είναι. Τα δύσκολα Εί... τα ρίχνουμε Εί... στην Ελλάδα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Ο Ρέντσι, όταν ήταν η κρίση και πάει μετά, με το... τότε, με το... όταν είναι ο φίλο στη Λιβύη βρισκόταν στο απογείο του και είχε μεγάλο κύμα προσφυγών, είπε ότι εγώ θα δώσω σε... εάν δεν με δέξει κανένα εγώ θα δώσω όλου βίζα σέγγελ. Που σημαίνει ότι θα ξέρουμε εμείς, θα λέμε για να φύγουν όλοι. Και ε, κύριε Πουλούβου, ε, να σα ναι. ρωτήσω, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, πάει και μισή. Ναι. Α, τι περιμένουμε να δούμε αύριο στη Σύνοδο Κορυφής, δηλαδή θα είναι σε στενοκλείο η χώρα μας, τι... Ε, περιμένουμε να δούμε κινήσεις τακτικής, περισσότερο, μήνω ότι κινήσεις τακτικής. Mm. Και αυτή κινήσεις τακτική κάνουμε και κινήσεις τακτικής πρέπει να, να κάνουμε. κάνουμε. Από, τη, από τη μία από τη μία βλέπλα να υπάρξει μια απο υπαρξει μια συμφωνια όποια οποια μια συμφωνια αυτή τη στιγμή η αντίλαψη δεν με την εθνική κυβέρνηση, αφορά μόνο την Ελλάδα. Mm -hmm. ε, ε, Επίση υπάρχουν δυνατότητε συμμαχιών σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και με χώρε γενικά ηθρικέ, όπω είναι η, η Ουγγαρία, η Πολωνία, οι οποίες, η Κροατία, οι οποίε φυσικά δεν θέλουν σε καμία περίπτωση ε, αυτή η δύναμη να αμφισβητήσει την πλήρη δικαιοδοσία που έχουν στα εθνικά και μόνο με το συγνώριο, με την μεταξία των αρχικών του συνόρων, ενώ στην Πολωνία βγάλει κανερά και την Ευρωπαϊκή mm -hmm. από τις, τις του. Ε, Λοιπόν, ε, επειδή η σημαία η είναι η πιο ωραία. Ε, λοιπόν, ε, η ιστορία για Θα ναι, ε, σα ευχαριστήσω πολύ, δούμε... κύριε Κουλαύγ, γιατί πάει και εμεί και πρέπει να προχωρήσουμε ναι. σε τίτλου ειδήσεων. Σα ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε, θα τα πούμε και αύριο να δούμε τι θα συμβεί στη Σύνοδο Κορυφή.